Διευθυντά μου. Έλα. Ψάχνω τέταρτο και πρόσεξε τι θα πει. Τέταρτο? Γιατί πράγμα. Πρόσεξε τι θα πει. Δηλαδή, ποιά... μπορεί να ψάχνει ένα τέταρτο του χρόνου.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 Αυτός, Αποστολή. Έλα. Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Δεν πιστεύω να σε βγάλω από το μπάνιο, γιατί άρχισε να το σηκώσει. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Φτύγκαμε από το μπάνιο, αλλά σε γαλή για το σαπουνάδες κάνουνε καλό, μαλακώνε το δέρμα. <laughs> Ωραία.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 Αποστολή μου. Έλα, φίλε. Καλώ ήρθε. Καλώ δηλαδή, γιατί σε έψαχνα να σε βρω το προηγούμενο δεκάημερο που έλεγε, το έλεγε Γεωθήμιο, να πάρετε τηλέφωνο τη Θεσσαλονίκη, να βγάλουμε, ξέρω εγώ. Εγώ στη Θεσσαλονίκη που ζω στην Αθήνα 20 χρόνια περίπου. Πουλιτάρι, καρδάσε. Μπράβο, μπράβο. Όταν λοιπόν είχα πει τότε στου φίλου μου ότι κατεβαίνω Αθήνα, μου λέγανε όλοι πού παδρεύει στην ξένη χώρα. Εδώ μεταξύ έχω να κάνω μια παρατήρηση για την προφορά. Όπω. Τι, λάθο. Ε, βέβαια, γιατί δεν χοντρένουμε όλη τη λέξη, χοντρένουμε μόνο το Λάμδα. Ah, Δεί, καλά, λέμε... που να ξέρω, παιδί μου και εγώ. Εμεί <σκεκρινί> είμαστε πρωτεύουσιάνοι. Έχουμε προλάρω, άλλο στάτου. Είναι δυνατόν. Ωραία, πέρασε φάτο, έτσι. Καλά ήταν. Καλά ήταν, Λέχα. καλά ήταν. Δεν <σκεκρινί> έφαγα όλε τι μέρε καλά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, την πατήσαμε κανένα-δύο φορέ. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, καλά. Ήθελα να σου κάνω και μια άλλη. Φάγαμε πολύ ωραίο φαγητό στην ταβέρνα στην παραλία στο Αγιολί. Ωραία. Όπου και να φας ωραία, έτσι θα Δηλαδή, δεν υπάρχει μέρο να πει έφαγα άσχημα. Έφαγα άσχημα, θα σου πω εγώ. Έφαγα άσχημα του καημένου, του φοιτητέ λυπάμαι που είναι και φρητούπολοι. Γιατί στα φοιτητοστέκια το φαΐ είναι λίγο λαχείο. Αμα σου κάτσει. κάτι για το μουντιάλι, θέλω να σου πω. Αλλά τώρα δεν πάει ρεγάμα. Πάει, τέλειωσε τώρα, παιδί μου. Στι δουλειέ μα πάλι πιο μουντιάλι τώρα. Ε, έχει κάναμε του άντρε ένα μήνα, εντάξει. Τώρα πάλι ε, να ξαναγυρίσουμε ε, στο ξύρισμα τη τρίχα και στο πώ θα κάνουμε ε, καλό μαύρισμα. Ε, τα αγοράκια ε, λέω. Γιατί πιο φελούδινο δέρμα έχουν τα αγοράκια παρά τα κοριτσάκια πια. Τι θε, παιδί μου, και μην μπω και εσά στι όλε, τι Λούγκρε. Δύο στου τρει το πόδι στην πένα. Γυαλίζει. Αυτά όμω τα λε όταν είσαι εδώ, δεν τα λε όταν είσαι πάνω. Πού να τα πω, πάνω. Τα έλεγα και πάνω. Λοιπόν, παίζει η Βραζιλία με τη Γερμανία, Τρόι. Πάλι. Έτσι. Όχι, ρε παιδί μου, όταν τα είχε φάει. Όπω έβλεπα το παιχνίδι, θυμήθηκα τον κούρκολο που έλεγε Το κύμα έδερνε το καράβι 1-0. Ο ατμό, ξέρω εγώ, πάει να σκάση στα καζάνια 2-0. Τι κάνετε, Μωρέο, όχι άλλο 3-0, 4-0. Δηλαδή έβλεπα το μάτ και μου έρχοταν Τη αυτή τη σκηνή του κούπλου. Α, τώρα πάει πάλι, όσο δεν πάει. το βάλει. Το αλλά πάει από το κακι. Για χαρά. Ναι, αποστολή! Έλα. Δεν θα πάει δεν έχω περάσατο. Εγώ γιατί, θα πάω. Ναι, καλά, εντάξει, θα πα. Όχι λε. Σκέφτομαι, θα κάνει λέει ο Σαμαρά Νέα Ελλάδα, νέο κόμμα. Καλοκαιριάτικα. Καλοκαιριά Ας το κάνει καλύτερο. άλλη ώρα, παιδί μου κι αυτό. Κα... Σκέφκα το τι να βάλει σύμβουλο εκεί. Πώ είχε τον περισσό παλιά, ακού. Ναι, τι να βάλει τώρα. Θα βάλουμε καραβάνα, καραβάνα των Σεσαιτίων. Ναι, <χει> Σ' <χει> άρεσε να στείλω, ε. Είναι από <χει> αυτά τα <χει> σπάνια <χει> τα <χει> λίγα <χει> που <χει> στην εκπομπή μα περάσε <χει> μα τώρα, <α>, ελαγιά. <χει> Έλα, ρε, φιλό, έλα φιλό. Είχα τη μα μια ωραία παπάρα να σου πω, αλλά ακούω αυτό το αποσφανδρατόρα και με μπουρδέλιο. Έλα, πε μου την παπάρα να ξεφύγει. Τι παπάρα είναι από ρε, μα καλά. για πεδάκια και τέτοια δεν πάνε να κα κα κα καλά. Του μεγάλω την κα καλά μου καθόλου. Τέλο πάντων, πέρασε καλά, θε άλλων Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Είναι και φεδάκια ανέφαγε. Ανέφαγα και φεδάκια, επειδή με έχουν γίνει σκεφτέ ολόκληρο. Τέλο πάντων, Α... παιδάκια σκοτώνονται στη Βραζιλία για το Μουντιάλ, παιδάκια σκοτώνονται στην Παλαιστίνη και εμεί την κοσμάρα μα, φιλέ. Και μη νομίζουν οι ότι η Παλαιστίνη είναι μακριά κάποια στιγμή έτσι πως πάμε θα έρθουν και εδώ τα αυτά τα πράγματα Τι και τότε... μακριά παιδί μου από την Κύπρο άμα κάτσεις τα φώτα στο βάθος Λέβη. από τα Μπουρλώτα Και εμείς εκεί στην Ιρβάνα μας φίλε Ξεκίνησε ακροδεξιό. Τώρα το παίζει δεξιός.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 Γεια σου Αποστολή Γεια σου Τι κάνεις Εδώ επιτέλους επαναπατρίστηκα. Επιτέλου, Επιτέλους πες μου που κυκλοφορήσατε στη Θεσέλληνική γιατί έφεγα την πόλη να σα αναζητάω Σιγά μωρή. Ο σταθμός ήταν στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης Το ξέρω που είναι ο σταθμός από κάτω ήμουνα Μπα Μου. Τι φορούσες Ενατζήν και μια μπλούζα Με είδε. Όχι Γαμώτο <laughs> Όπω κατά όλη μέρα ρε που. Καθίσει καράουλα εκεί, αλλά. Κοίτα γκίνια τώρα. Να, να σου έρθω μέσα στην πόλη σου, δείπνα από το σπίτι και να μην καταφέρει. Έλα, Ντέι, δε σε κατυχαία. Καθόλου μου είδα κάτι γερντοκόρι απ' έξω, δεν ξέρω αν ήσουν κάποιοι από αυτέ. Παρατηρώ το τελευταίο διάστημα ότι. Ο... Στο επίσημο site σα ελληνοφρενιανέ.gr κάθε 24ωρο κάνουν like κατά μέσο όρο χιλιά άνθρωποι. Στο site μα κάνουν like Ή στο Facebook. Τι νοεί. Στο site μα. Facebook. Ah. Αυτό συνέβη και το σεφατοκυριακό. Για καλό το λένε, δεν κατάλαβα. Για καλό το λέω, φαντάσου, σου, αν υπήρχε και η εκπομπή τη παρασκευή ενγαρό που θα γινόταν. Είσαι πολύ φίμη. Τώρα έχετε φίνε. Δεν μπορεί να φεύγετε Παρασκευιάτικα ξέροντα να ανεβάσετε την εκπομπή. Να μιλήσουμε λίγο τόπρα. Για πε. Δεν ξεχάσα να ανεβάσουμε την εκπομπή. Τι έγινε. Έπρεπε να φύγουμε να πάμε σε μια ταβέρνα να φάμε. Είχαμε κανονίσει. Τι να κάνω. Δεν σε πιστεύω, είστε... Να κάθουμε να περιμένουμε που θα ανέβει η εκπομπή. 10 ώρε ενόταν το ίντερνετ. Είσαι φεστάράκο. Μου είπε ότι θα ερχόσα, ερχόσασταν από έρωθ και ήρθε ο δικό. Δεν Κοίτα και τα δύο είναι αλήθειε. Αλήθειε είναι και τα δύο. Ναι. Γιατί πήγαμε από αέρος μέχρι το βόλο που έχει φθηνό εισιτήριο. Μα περίμενε εκεί πέρα μια θωρακισμένη μερσεντέ. Τωρακισμένη μερσεντέ. Εγώ δεν ονειρευτήκα ποτέ. Μυρίκαν κι εσόλυρα τρελά. Μαζιμούτα κι εσδρέγα τρε καλά. Και φτάσαμε τη Σαλουνίκη οδικό από εκεί και πέρα. Όχι και τα μπόμπολα, λέω όχι. Τόσα διόδια θα Άρα, σου δώσω για... τα μισά. Έτσι, γιατί γουστάρω από το βόλο και μετά που κάθε 20 χιλιόμετρα σταματάς για διόδια στο διάλογο. Γιατί για τα διόδια στο 90 μέτρα με τώρα, δεν θα πιστεύω. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα μετά από 5 χρόνια, μια εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο Αθηνών. Ποια? Η ελληνική τεχνοδομική άνεμος του. του, πε να το πάρει το ποτάμι.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 Και σήμαστε πόσο τα θέλει ο κόλλος μας τελικά. Τι να πω τώρα, τι να απαντήσω; σε κυλά, σε κυβικά, μάζα, όγκο, τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω, έτσι θα πάμε μπροστά αργά μου. Οτι... Να σου πω σε λίτρα γιατί 70% είμαστε και νερό. Ναι, γεια σα. Γεια σας. Ήθελα με τον Απόστολο να μιλήσω. Εγώ είμαι. Εσύ. είσαι. Ναι. ναι. Αποστολή Σίδρο από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Σίδρο, ρε Καρδάση. Σα ακούω, α, μου, πολύ καιρό. Όλα μα είναι εγγυημένα στο... στο Real FM. Αλλά προηγουμένω άκουγα τον Βλάκα του Γεωργιάδε εκεί πέρα, από έλεγε. Και... Τροπή, είναι υπουργό. Υπήρξε, δηλαδή υπουργό. Ρε, δεν πάνε να υπήρξε έχει αϊκού, ραδικού. Έχει ο άνθρωπο. Τι κακό έχουν τα ραδικιά. Τι κακό έχουν, ακριβώ αυτό πέσβω. Είναι αγαθό.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 Κατάλαβα, κατάλαβα, να σου πω Τώρα εντάξει, λες για τη Γερμανία, λες Αλλά μεγάλη ομάδα Η χαρά του speaker του αγώνα Περίμενε πώς και πώ να κερδίσει η Γερμανία Να βγει το mega channel από μέσα του Να πείτε καλά Παγκόσμια αυτοκρατορία κτλ Υπερδύναμη τα... και όλα Ένα τίτλο για το βιβλίο του Άδωνη ρε Θα βγάλει Το βιογραφικό του Ρουφιάνου. Όσο μιλάω εγώ εσείς παραγγέλνετε, και αυτό ε. καλό είναι. Ε, όσο Được. γράφω εγώ εσείς παραγγέλνετε κατευθείαν δηλαδή, αντιπαραγωγής στην κατανάλωση. Όσο εγώ γράφω εσείς παραγγέλνετε, Όσο σελίδες προλάβεις. <στονίξε> αυτό θα γίνει ενδιαφέρον. Αυτό, και όσο σαμαράς που λέει, Λέει, για σας. Για σας. Ο κύριο Απόστρο Ολογιστή. Κάντε Ακόμα δεν έχετε κάνει τη δήλωση. Ορίστε? Ακόμα δεν έχετε κάνει τη δήλωση. Όχι, Είστε ας... από το 1 εκατομμύριο αυτού. Είμαι ο... πλακαζή από τον Βόλο και με ο μεχανικό ο βασίλη, ο μεχανικό για τα πλακάκια που είχαμε μιλήσει προηγουμένως πριν μερικέ μέρε. Πότε θα να βρεθούμε να... για να περάσουμε τα Και το, κρατάς το άλλο; Ναι, ναι, ναι, για την κολάρα που μιλούσαμε πριν μεριχεύτερα. Α, πάνε. η κολάρα σου μινε. Πες έτσι, ενημερώθηκες. Κατάλαβα. Θα τη δεις την κολάρα. Θα τη δεις. Θα τη δεις. Θα τη δεις και την κολάρα, θα τη δεις και το γρύλο. Τον γκρύλο. Ναι, σιγά μην δεις και τον Πέπε γκρύλο. Το γκρύλο θα τη δεις. Ναι, αλλά το κόλλο θα το φες. Μαζί Άρα, τον έχω. Το Πάει σέντ με το γκρύλο. Α, δέξει. Έλα, ρε, Απόστολε. Καλημέρα. Έλα. Κάτι από τι 16 Ιουνίου, μπορώ να σα πω σήμερα. Δεν με νοιάζει στον αερά ή όχι. Λεπέ. Αλλά έχω ανάγκη να το πόρεψε, παιδάκι μου, κάπου για το σχετικά με τον Άρη. Ποιο Άρη. Τον Άρη, το Λουχιόντι, εσύ. Α. Λοιπόν, το 1979 ήμουν στη Αμετέωρα, σαν ένα ξενοδοχείο. Και είχαμε ένα αφεντικό, κομμουνιστής κατά τα άλλα, αλλά κάθε εβδομάδα τα είδαμε το ράλι και την κουστοδία του. Λοιπόν, και ήταν ένα γεράγκος, τον είχε εκεί και καλά ότι έκανε καλό το αφεντικό. Και κάποια στιγμή με το τον Ρυζοσπάστη, ο γέρος αυτός και ε, ε, ξανύχτηκε. Και έρχε να είναι του Ιούνιου. Και μου λέει η μου κλεγε σαν σήμερα μου λέει σκοτώσα τον Άρη Φέραν το κεφάλι του Άρη στο Ατρίκαλα και ήμουν απέναντι κρυμμένος και μετά νιώσα που δεν του αυτά τα καθάρματα τον άρκετο, που φέραν τον Άρη και τον σύντροφό του και μετά αυτό τον ήσουν Αυτό είναι το μεγαλύτερο του κομμουνιστών αγαπητέ μου φίλε Αποστόλη Έλα Έλα αγαπη, τι κάνεις Καλά εσύ Ξεσπεύγω Ρε Wolę go mandat Είσαι εσύ. Αυτή που είμαι με καψούρα το με τον παλούρδο. Η μόνη είσαι και με το λε για να σε καταλάβω. Χα! <laughs> Έχει <laughs> κάψει καρδιέ ο παλούρδο. Να σου πω, Τι τώρα θες? που κόψα το, το τηλεοπτικό, εγώ πού θα τον δω. Τον παλούρδο? Ναι, ναι. Στην νέα σεζόν, από Οκτώβρη. Αχ. Oh. Κάνει ρε το καλοκαίρι, δηλαδή θα την περάσω με την καύσωνα. Πάρει μια βεντάλια. Και απ' και από μέσα κάψωνα. Και κάνει αέρα στο ναι. Να σου πω, ε, εσύ α τι θα δει διακοπέ. Για να κρατήσω αναμένε οι καψούρε. Γι' αυτό. Πρε Αποστολή, τι μα κάνει τώρα, κάτι τουλάχιστον να μα κάνει παρέα. Εμεί τι θα ακούσουμε το τώρα το καλοκαίρι, Τι θα κάνουμε που θα κάτσουμε εδώ στην Αθήνα. Κονσέρβα, Μόρι θα ακούσει, κονσέρβα. Άκου κονσέρβα, μπα και συνηθίστε σιγά σιγά να μάθει. Αά. Άντε, γεια. Τι άλλο έχουμε να περάσουμε εμεί οι άνεργοι. Τι άλλο, κυβέρνηση Τσίπρα. Τι θα κάνουμε, κυβέρνηση Τσίπρα λέω, Πού να το φανταζώσουμε. <χε> έχει να περάσει και αυτό. Πέρα από όλα έχει να περάσει κι αυτό. Έλα, γεια.